η Γερμανικό Λάντερ Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία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 Το Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν τον γνωρίζετε. Πάρα πολύ συμπαθής. Το Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. a sete na nas leo lhe põe novo que afasta ele e novo com a a Με στα γαφεία που παθόκ μέσα! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα. Εχώ έδινας από Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αλλά δεν να μ' Δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας Αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, που λεπνές εκλεγμένοι από την από τον ελληνικό με 258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 Wenn sich die späten Nebel drehn, wer wird bei dir? Laterne stehen mit dir, Lili Moly, mit dir. ξένη καταθέτει. Το είναι είναι με γραμμάτα και Να μας πάλι εδώ πίσω από το μικρόφωνο του πλατιαρέτιου. Συντονιζόμαστε στο πλατεία-radio.listenmaradio.com Στο μικρόφωνο της πλατείας, Παπαδομανάκης Παναγιώτας Ακούτε την εκπομπή Παξ Γερμάνικα Και είστε όλοι συντονισμένοι στο γανατικό χωριό Το οποίο ξεπουλάει, ξεπουλάει τα πάντα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 <Χεβαιο> οι, οι, οι, οι, οι. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι. Γιατί μια περιοχή αντισπέτειται με τη φόρα στον ίδιο Μια μικρή περιοχή περιφριγυρισμένη από τέσσερα αγωμαϊκά σαντρόφαλα. σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με την πολεμιστή αστέρι. Τι δημόσιε επενδύσει τι οποίε είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ ΕΜΕΛ αρχίσαμε με πρώτη-πρώτη δημόσια επένδυση, ή μάλλον δεύτερη, γιατί προηγήθηκε το ξεπούλημα ή μάλλον η απικιακή επανακρατικοποίηση των δεκαετών περιφερειακών αεροδρομίων στο λιμάνικο δημόσιο. Αφού περάσαμε αυτή την πρώτη αποκρατικοποίηση, ή μάλλον κρατικοποίηση απικιακού τύπου, κρατικομονοπολιακή, πάμε στην πάλι απικιακή. Κρατικοποίηση σε άλλο δημόσιο, στο κινέζικο δημόσιο για την ακρίβεια στην κινέζικη εταιρεία Κόσκο του λιμανιού του Περιά. Στο ποσοστό 67%. Από εδώ, πριν χαρούμε κι εμεί με τη χαρά τη κυβέρνηση και τη χαρά των εργαζομένων του λιμανιού του Πειραιά, που πλέον θα έχουν κοινέ του αφεντικά, να θυμηθούμε ε, ο, τον σημερινό υπουργό ε, κύριο Δείτσα, ο οποίο είναι υπεύθυνο αυτή τη αποπτικοποίηση. Ο οποίο ο άνθρωπο έχει ψυχολογικά αυτή τη στιγμή, έχει έντονα ψυχολογικά, γιατί την πολιτική του καριέρα την βάσει στο μη ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά, και τώρα είναι υπουργό ο οποίο. βάζει την υπογραφή του στο να ξεπουληθεί το λιμάνι, το ιστορικό λιμάνι του Πειραιά. Ας δηληθούμε τι έλεγε ο κύριος Ρίτσα στην ορκομωσία της κυβέρνησης. Έχουμε το πρόκλημα πρόκλημα Το πράγμα. πράγμα που έχουμε πια τη σε θέση να εξαγγείλουμε είναι ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού Διασώζεται, παραμένει και η ιδιαιτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ. Και μια αυτό. Είναι πάρα πολύ καλύτερο. Είναι... Το ΤΑΙΠΕΔ το... ή με την Επιτροπή πρέ... Αποκρατικοποιήσεων, που η καινούργια σύνθεσή της θα αναστήλει τις διαδικασίες Φίλιο. για την πόληση <στονίκο> <στονίκο> το... του κυβερικού το πακέτου <στονίκο> τη Μονή του <στονίκο> Πειραιά. Αυτό το τραγούδι «Κινέζικη Νύχτα» από τους The Greeks. <Κι> Και υποψιάζομαι προς αυτό το τραγούδι, το οποίο στο εξής θα ακούγεται από τα μεγάπορα των λιμανιών του... Του, Ολπ, ώστε... του, λιμανιού του Ολπ, ούτως ώστε να εμψυχώνει τους εραζομόνους που θα δουλεύουν σε κινέζικες συνθήκες εργασίας. Και αυτή η μετάβαση από την Κινέζικη νύκτα ε, των The Greeks στο, στη Lola και στα γερμανικά ταραγούδια είναι πάντα λίγο κάποιος περίεργοι Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν, ε, ξεπουλάμε, ξεπουλά, ξεπουλάτε διχανόμαστε, ξελύει το μαγαζί, ε, ψυχολογικά έχει ο υπουργό ο οποίος ξεπουλάει αυτή τη στιγμή Οι Κινέζικα τραγούδια θα ακούγονται στο εξή στο λιμάνι του Περέα, το οποίο το project λέει το του μάλλον, προβλέπεται να γίνει η ελληνική Chinatown ε, στον υπουργό, στην κυβέρνηση, σε όλου αυτού οι οποίοι στηρίζουν το ξεπούλημα του λιμανιού του Περέα, απαντάει ο Σκαρύμπα. Α ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Α ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανό. Α ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρα. Ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόμος. Ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο. Ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο. Ειδικά στην περίπτωση που γίνεται τη μέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορονίδα όλων αυτών των ιδιωτικοποιήσεων ιδιω... ιδιωτικοποιήστε τα κράτη. Παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση των ιδίων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. και μια και μπήκατε στον κόπο, η στο φινάλε και την πουτάνα, τη μάνα που σας γέννησε. Και από το σκαρίμπα και την ευγενική αυτή προτροπή τους στη σημερινή κυβέρνηση, περνάμε σε κάτι το οποίο δύσκολο διδικοποιείται. Και ένα πράγμα το οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να το τσακίσει μέσω του οδητικοποίησης είναι οι μνήμες, είναι τα τραγούδια, είναι ο πολυδοσμός. Γι' αυτόν τον λόγο και όντως ο τραγούδι των Δεμπέριεξ που ακούστηκε πριν στα Κινέζικα δεν νομίζω να παίξει στο λιμάνι του Περαιά, ο οποίος έχει ταυτιστεί με άλλο τραγούδι. δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λευμένες για χάρη του πήραια Soi piano saxo, dove risuonano le mani, tra le danze messicane, osso capire. που διαμαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Μου σ' δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ mm. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ mm. mm. Πετρά διαβάζω στο λαιμό, και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ mm. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω Για να ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Την έλληνα με όσα το πήρε. Ποτά να βραδιάζει, τα ραγούδια μ' Και τις παγιέ σημαայն ούτε πακουα λικτιν δεν Augenim σκοτωテゴνοस λοιπόν φίλος κι ότι ότι κι αν θυκοπίσουνε η μινημένος αυτό το πιο σατιρικά ελεγιοςκαρίμπας δεν θυκοπλούντε ει ergazomeno του Και, υποκρατικ... και υποκρατικό έλεγχο που ήταν το λιμάνι όσο ήταν στα πλαίσια αυτού του συστήματο έτσι κι αλλιώ υπέφεραν ε... μετά την κρατικοποίησή τους σε κινέζικα εταιρεία με απικιακού που σύμβασε το βλέπετε δυστυχώς να υποφέρουν πολύ περισσότερο Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό είναι αγώνα. είναι αγώνα, ούτως ώστε όχι να φύγουν οι κινέζοι από το λιμάνι να φύγει οποιοδήποτε έλεγχο πάνω τους, πάνω στι ζωέ τους πάνω στον πλούτο που παράγουν, πάνω... ένας έλεγχος ο οποίος τους κόβει, τους περιορίζει τις δυνατότητές του και εξέλιξη του λιμανιού, αλλά και τις δυνατότητές του για ένα κομμάτι ψωμί παραπάνω. <Συσχερή> Πέρα από το Σκαρίμπα και τη Μελίνα Μερκούρε, η οποία εναγωνίω προσπαθεί να μάθει κινέζικα για να εγκληματιστεί στο νέο status quo του λιμανιού του Πυρέα, υπάρχει και ένα άλλο από τη αντίπαρα όχθη, ο οποίο και αυτό αφιερώνει στη σημερινή κυβέρνηση. Λέγεται Gianni Agnelli, από του πατριάρχε του καπιταλισμού, ο μεγαλοβιομήχανος τη Fiat, ο οποίο κάποτε είχε πει. Ότι υπάρχει ένα αριστερά που μας είναι πολύ πιο χρήσιμο από τη δεξιά. Είναι η αριστερά που προθυμοποιείται να περνάει στο λαό αυτά που είναι αδύνατον να περάσει η δεξιά. Αυτή την αριστερά τη χρειαζόμαστε. Αυτή η αριστερά είναι ο σύριζα Αυτή η αριστερά δεν είναι αριστερά. Ich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Και μιας και μιλάμε για πολιτισμό, να το τραγούδι για τον Τα νερά καλά, καλά και τιμημένα. Μ' αλα ματένιο, σωστά βρω. Χωρί καθένα. Άνοιξε το παραθύρο να μπει, Κι εμείς γυαλού κίνησαμε γιαλού κι ζωή μας πάει. Το ανοίξε το παραθήρο να βρει, δρόσια να βρει εμείς γυαλού, γυαλού, γυαλού ζωή μας πάει. Ήταν χρυσέ, χρυσέ τα μας, δεν το μπει, του Μάη. Κυρίσαμε γιαλού, καλού η ζωή μας πάει. Θα άνοιξε το παραδείρο να δει, φροσιά να δει του Μάη. Κυρίσαμε γιαλού, καλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράδειρο να μπει, δρος για Άνοιξα να το άνοιξα το παράθυρο σε μουσική του Μίκ Θεοδωράκη και φωνή ήταν του Αντώνη Καλογιάννη. Αυτές οι μέρες ψάχνοντας να ανακαλύψω τον, είναι ένα από τους πολλούς ορισμούς της λέξης ραγιαδισμός ήρθε στο μυαλό μου ένας πολύ συγκεκριμένος ορισμός. Ραγιαδισμός είναι να ξεπουδιέται το λιμάνι του Περαιά και να σε οι πρόσφυγες στην πύλη ΕΔ. Και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς τους εντό εισαγωγικών αγανακτισμένους πολίτες, που αγανακτισμένοι πολίτες είναι βέβαια, ε, αλλά μάλλον η αγανακτισή τους κινείται εναντίον λάθος ανθρώπων, όλους αυτούς τους, ανθρω... τους κυρίους ο Θεός να τους κάνει με τους γουρονοκεφαλές, όλους αυτούς τους κυρίους, που οποίοι θεωρούν πολιτισμό, θυλαναβίωσε πρακτικών κούκλου κλάν, την αναβίωση πρακτικών πονγκρομ, πονγκρομ, πονγκρομισμού εναντίον ανθρώπων καταδιοκόμενων, καταδιοκό, εναντίον κατατρεγμένων, εναντίον της γης των κολλασμένων που λένε οι οποίοι στη χώρα μας χωρίς να το θέλουνε επειδή κάποιοι άλλοι ε, αποφασίσανε να μπουν στις δικές τους χώρες και να τις βομβαρδίσουν. Okay. Αυτούς τους άλλους τους ξέρουμε καλά. Στη συμμαχία αυτών των άλλων εμείς ανήκουμε. Οπότε, ας έχουμε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να βγάζουμε το σκασμό αφού στο έγκλημα συμμετέχουμε. Και τώρα λίγη βρωμένη και άθλια επίκλυση στο συνέστημα. Να κάνω όσοι την κάνουμε και την κάνουν και για κακού σκοπού. Α την κάνουμε για να καλό σκοπό. Κυκλοφορεί ένα γράμμα το οποίο αποδίδεται σε ένα παιδάκι το οποίο ονομάζεται Μικρή έρικα στο διαδίκτυο. Τώρα θα το στο διαδίκτυο και εμείς δεν ξέρουμε Πότε κατά πόσο είναι αληθινά. Ε, το γράμμα αυτό είναι ωραίο και στους Λέγεται Ο άλλο άνθρωπο. Αγαπητοί μου για, με λένε, έρικα, και με 7 ετών. Σας πολύ και που δεν σήμερα. Δεν είχα σχολείο και πολλά μαθήματα. Ήθελα να έρθω και να μαγειρέψω για σας. Ο άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρουμε αυτό το γράμμα είναι αληθινό ή ψεύτικο. Ξέρουμε πάντως πως θα θέλαμε να είναι αληθινό. Και επειδή στα κατώτερα θυλαστικά με τις γουροκεφαλές πρέπει να τα λε απλά τα πράγματα Λες και μελάς σε παιδάκια μικρότερης ηλικίας από τη μικρή έρικα που προφανώς σκόβει περισσότερο ε, Έχουμε να του πούμε ότι το κλισέ, αυτό που το λέμε σε μικρά παιδάκια Κατονοητά, αργά, η μικρή έρικα είναι παιδί Η μικρή έρικα αγαπάει τους πρόσφυγες και θέλουν τους βοηθήσει Γίνε σαν τη μικρή έρικα Έτσι όμορφα μες μικρή έρικα περνάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, σε μουσική πάλι του Νίκη Θεοδωράκη και φωνή πάλι του Αντώνη Καλογιάννη, θα σε ξανά βρω στους μπαχτσέδες. το μαθαίσμισό μας συλλαβίζεις τα ονειρά σου στο αργός και στο αργός και στον ηλίσσο μας συλλαβίζεις τα ονειρά σου στο αργοσκέ, στο αργοσκέ, στον ηλίσσο. Άσε ξανά βρος τους μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς κι έτσι κουδιάς τους καφενέδες τα παλικάρια, τα παλικάρια να, να, να κερνάς. σαν να βρω στους μπατσέντες Χριστου Σεπτέμβρη να περνάς κι έτσι που διάστος καπενέντες να πάλι καριά, να que te brina permas gets palicaria la palicaria na germen as Αυτό που μόλις ακούσατε και από τραγούδι και το προηγούμενο είναι μια προσπάθεια Να, κρατηθούμε, να κρατήσουμε αυτό το οποίο εννοούμε ως πολιτισμό, ως ανθρωπισμό απέναντι στην βαρβαρότητα. Να αντισταθούμε στα, στις Chinatown, τις οποίες προσπαθούν να στήσουν στα Σολημάνη του Πειραιά, να αντισταθούμε στι εικόνες, τις οποίες μας επιβάλλουν εμείς στα βελτεί ειδήσεων, προσπαθούν να μα κάνουν να συνηθίσουμε και να πιστέψουμε το ότι τα δακρυγόνα σε μικρά παιδάκια στα σύνορα πάνω στην ειδωμένη είναι μια πράξη νόμου και τάξης μια πράξη η οποία πρέπει να γίνει και είναι φυσιολογικό να σημαίνει Προσπαθούμε να μας κάνει να συνηθίσουμε την εικόνα της βαραρότητας, να συνηθίσουμε την εικόνα ενός παιδιού ξαπλωμένου, λιποθυμισμένου από τα δακρυγόνα, σαν να μην έγινε τίποτα σαν να λέμε, έλα μωρέ, έτσι είναι τα πράγματα Δεν πρέπει όμως να είναι έτσι τα πράγματα Τεχνικό Δεν πρέπει λοιπόν να είναι έτσι τα πράγματα, γι' αυτό και πρέπει να αγωνιζόμαστε ώστε να μην είναι έτσι τα πράγματα. Όταν βλέπει την εικόνα του παιδιού ξαπλωμένου κατάχαμα από τα δακρυγόνα και δεν, δεν βλέπει μαζί με την εικόνα αυτή τη βαρβαρότητα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκη, ότι όταν βλέπει το πρόσωπο του τέρατος χωρίς δεν σε ενοχλεί και έχει αρχίσει και το συνηθίζει, τότε μάλλον έχει αρχίσει και να του μοιάζει. Και ελπίζω η ελληνική κοινωνία, η κοινωνία η οποία Όταν έγινε αυτή η καταστροφή στους ανθρώπους αυτούς για να τους βοηθήσει, προσέξτε να δώσει από το υστέρημά τη και όχι σαν νοικιό. Ελπίζω αυτή η κοινωνία να συνεχίσει έτσι και να μην επικρατήσουν οι γουρονοκεφαλές. Οι γουρονοκεφαλές δεν είναι πολιτισμός, οι γουρονοκεφαλές δεν είναι ανθρωπιά, οι γουρονοκεφαλές είναι απανθρωπιά.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 όπως να χειρδίσουμε και το φίλο των Τόμας, ο οποίος μας ακούει από εξωτερικό ελπίζω να κατάφερε να συντονιστεί. Αυτή τη στιγμή ακούμε το ότι η Λέσβος, η Μητυλίνη, εμείς ξέρουμε ότι είναι πράγμα ο Πρωθυπουργός Παρφισβητή, εμείς ακούμε ότι αυτή τη στιγμή εκενώνεται από μετανάστες και εκενώνεται από μετανάστες λόγω της επίσκεψης του Πάπα. Πρέπει φαίνεται ο του Πάπας ο οποίος θα έρθει να στηρίξει την Ελλάδα και τους μετανάστες να μην δει. Την κατάσταση αυτή η οποία επικρατεί στο νησί. Όσο και να την κρύψουν την κατάσταση αυτή όμως, έχει ταξιδέψει σε όλα τα μύθια και τα πλάτη της γης φωτογραφίες, βίντεο από τη βαρβαρότητα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια βαρβαρότητα η οποία εκπορεύεται από παντού. Εκπορεύεται από το ελληνικό κράτος, το οποίο αποφασίζει να στήσει στρατόπεδα συγκέντρωσης, ε, φυλακές κλειστού τύπου για αυτούς τους ανθρώπους, λε και κάναν κάποιο έγκλημα, δηλαδή φυλάκιση προκαταβολικά πριν γίνει κάτι, πριν γίνει το έγκλημα, μόνο και μόνο επειδή μπορεί να είναι ύποπτη για έγκλημα. Ε, συναντώνει τη βία στα σύνορα πάνω, κυρίως από τον στρατό των Σκοπείων, ο οποίο πια έχει αποθραστηθεί, ο φτάνει στο σημείο να ασκεί καταστολή στο ελληνικό έδαφος και να εκτοξεύονται δακρυγόνα στο ελληνικό έδαφος, δακρυγόνα του στρατού των Σκοπείων, Ε, και και απαντώντα στο ελληνικό υπολογιστή το οποίο το έκανε γαργάρα, το ότι δεν μπήκαμε στα ελληνικά σύνορα, ε, πετάξαμε τα δακρυγόνα, λες και αν πετάξει μια βόμβα ή μια ρουκέτα από το έδαφος στο άλλο έδαφος, δεν είναι πολεμική ενέργεια, βέβαια η πολεμική ενέργεια αυτή δεν στρέφεται εναντίον του ελληνικού κράτου, η πολεμική ενέργεια αυτή στρέφεται εναντίον των ίδιων που στρέφεται και το ελληνικό κράτος Θέλετε να πούμε με έναν πιο μαλακό τρόπο. αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιο μαλακός τρόπος οι φυλακές για τους μετανάστες. Ε, εικόνες επίσης που βλέπουν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τους Αυστριακούς διεθνείς μπάτσους να περιθάλπτουν τους κακομίριδες των Σκοπίων, τους κακομίριδες στρατιώτες και αστυνομικούς των Σκοπίων, οι οποίοι βάλουν κατά των προσφύγων και των μεταναστών. Παρακολουθήσαμε ακόμα ένα πολύ ωραίο βίντεο Το οποίο δείχνει έναν πρόσφυγα να μιλάει σε έναν ε, σκοπιανό αστυνομικό Σαν ένα σκοπιανό στρατιώτη Ο οποίος του σκοπιανό στρατιώτης μιλούσε στον πρόσφυγα Αλλιώς και είναι κάτι σαν εισβολέας Του έλεγε να κάνει πίσω ο... Φώναζε ο πρόσφυγας δεν είναι εισβολέας Κάνε πίσω του έλεγε ο στρατιώτη, Αυτό είναι η πατρίδα μου, αυτό είναι το χώμα μου λες και απέναντί του έναν εχθρό, έναν ουσβολέ Το ξεχάσω, σήμερα στο συνεπλα... το συνεπλατεία, ε, όχι πλέον στο πνευματικό κέντρο γλυκών αλλά στην πλατεία ε, Παλίου Δημαρχείου Γλυκών νερών, Πάνοκ στη Λεωφόρο Λαβρίου, εκεί όπου ξεκίνησε το συνεπλατεία, εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρχίσει να κάνει ξανά προβολέ. Έχει φτιάξει ο καιρό, Άνεξ ήρθε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε προβολέ σε εξωτερικό χώρο, στην πλατεία μα. Σήμερα παίζουμε Τα παιδιά του Παραδείσου, μια πολύ ωραία για ένα μικρό πεδάκι το οποίο αναγκάζεται. να μοιραστεί τα παπούτσια του με την αδερφή του καθώς χάνει το δικό του ζευγάρι παπούτσια να ακούσουμε το τρέιλερ της ταινίας και παραχωάμεs sister has always depended on him his parents have always trusted him but something has just gone terribly wrong his sister's most prized possession, he'll have to travel throughout the entire city on a one-in-a-million adventure. Miramax Films invites you to a magical motion picture in the tradition of Kolya, My Life as a Dog, and Cinema Paradiso... Does things? Does my heart? I love Τώρα κατόσιεψε το trailer τη σεκοντιο του παραδίσου το οποίο πως είπαμε θα προβληθώνει σήμερα στη Βλατία παλιόδημαρχίου γλυκόνερον πάνω στη λαβρείου για ένα παιδάκι το οποίο έχει χάσει τα παπούτσια του και αναγκάζεται να μείνει το το σεβγάρε παπούτσιον που έχει αδε Καθώ σκρώναρα στο Facebook, είδα μπροστά μου μια εικόνα. Η εικόνα αυτή ήταν ο Λαμπράκη, ο οποίο, σαν δεν κάνω λάθο, αυτέ τι μέρε είχε κάτι, είχε κάτι σαν επέτειο φανάτου. Ε, βλέπω το Λαμπράκη με μια μεγάλη σημαία τη Ειρήνη να αποχωράει Βλέπω πιο πάνω το Πολυτεχνείο, γεμάτο ελληνικέ σημαίε, αντιχουντικά συνθήματα, ε, και με ένα εύστοχο σχόλιο το οποίο λέει ότι αυτή είναι η αριστερά. Αυτή ήταν η αριστερά. και αναρωτιέμαι πόσο πια η σημερινή κυβέρνηση έχει χει, χει, χειδαΐσει τις και πόσο χειδαίο είναι ε, οι άνθρωποι που έφεραν τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο να μιλούν ως Αριστερά, να μιλούν στο όνομα τη αριστερά, δεν είναι γεγονό, είναι αλήθεια πως το κερδιούν χρονικό διάστημα αποφεύγουν να δηλώσουμε Αριστεροί, καλό είναι αυτό Σταδιακά πρέπει να αποφεύγουν να δηλώνουν και Έλληνε και Πατριώτες και Α πέφτουν λίγο-λίγο οι μάσκες. <音声><音声><音声> αυτή ξεφτήρα, λοιπόν σε μια χώρα στην οποία διάβαζα τώρα ότι ήρθαν 50 άτομα γαλλικών δυνάμεων καταστολής, μια χώρα στην οποία ε, καταστέλει ο Αυστριακός και ο Σκοπιανικός στρατό, εντός των συνόρων της μία χώρα η οποία εκενώνεται εκενώνεται από τους μετανάστες επειδή ήρθε ο Πάπας μια χώρα η οποία εκτός των άλλων, ε, των άλλων συλλαμβάνονται ε, από ξένους αστυνομικούς όπως διαβάζω εδώ στο Λέσβο News από ξένους αστυνομικούς αλληλέγγυοι και μετανάστες μια τέτοια χώρα η οποία βρίσκεται Δεν είναι πια ποικία χρέο. Το απική χρέο είναι το λιγότερο, το οποίο δεν μπορεί να πει πια κανεί για αυτή τη χώρα, μια χώρα βρίσκεται υποπλήρη επιστασία των μεγάλων δυνάμεων μια τέτοια χώρα, για τέτοια χώρε. Το εθνικό φρόνημα δεν αναπτερώνεται ούτε βλέποντα τον γελίο Υπουργό Αμυνα τημέλλον στα χακίνη να πηγαίνει ε, να βγάζει λόγου πολεμικού για τι παραδειάσει που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει τι παραβέσει που κάνει. Ω κράτο μέλο του ΝΑΤΟ, του ίδιου ΝΑΤΟ, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έφερε στα ελληνικά νερά, ούτω μαζί με την Τουρκία να εξαπολύσουν αυτό το πονγκρό, αυτό το κυνήγι εναντίον των μεταναστών, του οποίου πρέπει να του πάρουν, να του βάλουν στα στρατόπεδα συγκέντρωση, να του χρησιμοποιήσουν ω φθηνά εργατικά χέρια, να του χρησιμοποιήσουν όπω κάνει πράγμα το κεφάλαιο για να συμπιέσουν τα μεροχάματα, να του χρησιμοποιήσουν για ειδικέ οικονομικέ ζώνε, που από ό,τι μαθαίνω ήδη δρομολογεί την πρώτη ειδική οικονομική ζώνη εντό τη Ελλάδα. Ε, είναι, όπω μου είπε ο νικτέρνος τύπος, είναι προσωπική κουβέντα που είχαμε τους ταζουν μέσα στα κέντρα αυτακράτησης, όπως ταζουν τα γουρούνια τα οποία τα πάνε για σφαγή, ποιοι αυτοί ποιοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήδη είναι τα γουρούνια, και είναι κρίμα να χρησιμοποιείται το όνομα αυτού του ζώου για να εκφράσει τους ανθρώπους αυτούς που εκφράζουν την εξουσία σε Ελλάδα, σε Ευρώπη, στις μεγάλε δυνάμεις και πέραν του Ατλαντικού. Some old woman taught me how to kiss, to smile like that, and sigh like this. I've been in love before. You feel Oh darling, what a ball I'd be.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 Είμαι συγχωρετή την καθυστέρηση του χαλιού που τράβηξε με να λαβρόν τραβούδι του με το οποίο θα κλείσουμε την κούμπη. Ασχολίαστο καλύτερα να μείνει, στο καλύτερα να μείνει. Η συνέλευση του Γιώργου Καρατζαφέρε στο ελληνικό σοστάρ στο, στο Χατζ Το σύστημα ξεθάβει πτώματα, ξεθάβει ε, από τα σπλάχνα του μέσα ανθρώπου του οποίου το ίδιο απέβαλε όταν πλέον δεν του χρειαζόταν. Ο άνθρωπο αυτό Το ξέρουμε όλοι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε καλέσματα στην ΕΠΕΕΝ, Είναι ο άνθρωπος που έκανε καλέσματα στη Χρυσή Αυγή. Είναι ο άνθρωπος που μόλι στη Δευτέρα είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνεργολάου το ότι είναι καλό παιδί ο Μιχαλονιάκος, πέρα από τις ακραίες του είναι λίγο να ζε, αλλά είναι καλό παιδί γιατί φέρνει νύσκι στους κάμεραμάν κάθε φορά που έρχεται για μια εκπομπή. Ε, είναι ο άνθρωπος ο ίδιο ο οποίος έδωσε το πατριωτικό εντός αγωγικών Στην κυβέρνηση Παπανδρέου Που έφερε το πρώτο μνημόνιο με τις δικέ του ψήφους Ήρθε το πρώτο μνημόνιο Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκατσε ως συγκλητική ουσία Στην πρώτη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας Μαζί με τον Παπαδήμο, είναι ο άνθρωπο ο οποίος πρότεινε τον Παπαδήμο, είναι αυτό ο άνθρωπο του συστήματο, ο αυτός ο άνθρωπο του συστήματο, που τώρα το σύστημα τον αναστέλει μαζί με τον Μπαρτάκο, ούτω ώστε να παίξει το ρόλο τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Οι θέσει που ακούστηκαν τη Δευτέρα ήταν ακραίε. Η μου άποψη είναι ότι ίσω θα ήταν πιο ακραίε και τι θέσει τη Χρυσή Αυγή, τα οποία ακούστηκαν. Είπε διαφέρει με τη Χρυσή Αυγή γιατί αυτό δεν θα ασκούσε βία στου Ενώ σε βέβαια παρακρετική βία είναι βία όρνο κεφαλών και τέτοια, γιατί όταν το ρωτήσανε πώ θα κιάνε γεννημένο, είπε με τον νόμο και την τάξη με τι δυνάμει καταστολή. Ενώ δεν θα ασκούσα τέτοιου τύπου δέκα. Όπω επίση έκανε μια πολύ ενδιαφέροντα πρόταση ο άνθρωπο αυτό, ο οποίο συκροφορίζει ανάμεσά μα, ότι θα έπαιρνε, θα έκανε συμφωνία λίγα με την Ρουσία που έχει το λευμάνη τη εταιρεία και θα έπαιρνε του σίρου, του πρόφυγε τώρα, δηλαδή τι κάνε του μεταφανάστε, οταν στον διαχωρισμό αυτό βγήκε, θα έπαιρνε του πρόφθιε. αν τους έβαζε στο πλοίο, θα τους πήγαινε πίσω στη Συρία, στην πατρίδα από όπου φύγανε, επειδή οι μεγάλες δυνάμεις, τις οποίες και ο, και ο ίδιος στηρίζει και ο ίδιος πάντα στηρίζε, βομβάρδιζαν την πατρίδα αυτή. Have... Όπως εκτός από τον καρδζαφέρη, τι άλλο να σχολιάσουμε γιατί είναι ακόμα μία συνάντηση την οποία είχε ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Φρασουά Ολάντ την ίδια που η Γαλλία σύδεται από τις κινητοποίησει του γαλλικού λαού ε, ο οποίο μπορεί να μην έχει μνημόνιο, ο οποίο μπορεί να μην είναι σε επιστασία ο οποίο μπορεί να μην είναι απικοί αχρέους, ο οποίο είναι στην Ευρωζώνη ε, στο οποίο εφαρμόζεται λιτότητα, στον οποίο τσακίζουν πέργασιακά δικαιώματα Ο λαό αυτό ξεσηκώνεται, ξεσηκώνεται αυτή τη στιγμή, βγαίνει στου δρόμου, κάνει καθιστική διαμαρτυρία ολονίκτια. Μακάρι η κοινοποίηση του γαλλικού λαού να εμποδόσουνε, είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα για τον Πρωθυπουργό, ξεφτύλα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεφτύλα για ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από την αριστερά, έστω την υπορτουμιστική αριστερά, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα καθαρά νεοδεξιό κόμμα. Είναι ξεφτύλα να συναντιέται με τον Φρασουά Ολάντ. την ίδια στιγμή που εργάτε στη Γαλλία ξεσηκώνονται απέναντι στην πολιτική. του Φρασουά Ολάντ. Αυτό και τίποτα άλλο. <Τι> Αυτό και τίποτα άλλο και πριν κλείσουμε να δώσουμε τους αγωνιστικού μας χαιρετισμούς ε, πρώτα απ' όλα στο δίκτυο Λευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος το οποίο όπως διαπιστώσατε τις Λευθές Κυριακές δεν έχει καταφέρει να κάνει εκπομπή στο, στο πλατεία Ρέντιο γιατί διώκονται Ε, διώκονται δύο και του φρούρου μα ο Νίκο, ο οποίο κάνει εκπομπή εδώ πέρα ε, για μια υπόθεση που αφορά το στρατό. Κατά την προσωπική μου άποψη, ε, πρόκειται για μια εκστρατεία τρομοκράτηση του, του αντιπολεμικού κινήματο σε μια ε, περίοδο όπου ο στρατό πρέπει να αναλάβει να γίνει φρούραρχο των στρατοπέδων συγκέντρωση. Δεν θέλουν λοιπόν κανέναν να αντιδράσει στο ότι ο φαντάρος θα μετατραπεί σε φρούραρχο σε γκεσταπίτη. Ο οποίο θα φρούρει μετανάστε στα κλειστού τύπου κέντρα κράτηση. για αυτόν τον λόγο, για το λόγου τρομοκρα... τρομοκρατία, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία λοιπόν, τιμωρεί το δίκτυο Ελευθερών Φανταρών Σπάρτακος Εμεί δεν μπορούμε παρά για ακόμα μια φορά να πούμε ότι θα είμαστε στο πλευρό του και μέσω τη συγχρόντα εδώ πέρα και με όποιον τρόπο μπορέσουμε να βρούμε στην πορεία. Επίση, να στείλουμε του χαιρετισμού μα, του αγωνιστικού και αλληλέγγυου χαιρετισμού μα, στου οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ο νέο εσωτερικό εχθρό τη κυβέρνηση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του αλλέγιου προ του μετανάστε και του πρόσφυγες, οι οποίοι ταυτίζονται, ταυτίστηκαν φτίστηκαν από τα μέσα μαζική ενημέρωση με τι βρώμικε και μαρτολέ Μητειό και τους θεωρούν ως του θεωρούν ω υπαίτιου, του ξεσυχόμε των προσφύγων, λε και οι πρόσφυγε είναι ζώα και δεν θα ξεσυχώνονται που του έχουν στη βάψει σε στρατόπεδα συγκέντρωση, δεν θα ξεσυχόνονταν να σπάσουν του και να περάσουνε εκεί που πρέπει να περάσουν, και εκεί που θέλουν να περάσουν. Μποριστοδέλα να μας πείσουν λοιπόν ότι κάποιοι εξαισικώνουν τους πρόσφυγες τόσο ώστε να περάσουν στην Ευρώπη, λες και οι πρόσφυγες εξ δεν ήρθαν για να περάσουν στην Ευρώπη και ήρθαν για να μείνουν εδώ πέρα και να γίνουνε δουλοπάρικοι σε μια Ελλάδα μένοντας σε στερδόμενα συγκέντρισες. Την αλληλεγγύη μας λοιπόν και σε αυτούς και του αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Είναι η νέα μυντιακή προπαγάνδα αυτή τη τάφτιση των Νίκιο με του Ανινέγγιου. Και κλείνοντα, πάμε πάλι στον Ιωάννη του Κορέα, πάμε πάλι στον πολιτισμό, πάμε πάλι στην τέχνη, πάμε πάλι στο να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε στην αρχή τη πως Ότι και να ξεπουλήσουν τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα, του νόμου, την πατρίδα, την πουτάνα τη μάνα του που έλεγε ο Σκαρύμπα, δεν μπορούν να ιδιωτικοποιήσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούν να ιδιωτικοποιήσουν τι αυτού του λαού. Κλείνουμε λοιπόν με την Πειραιότησσα από ο Σωτήρια Μπέλου, ένα τραγούδι για το λιμάνι του Πειραιά. Καλή συνέχεια, εμείς θα τα πούμε πάνω, ελπίζουμε την Κυριακή στις 6 ώρα, στην Εστία Νομία. Ακολουθεί Αριάνη Τζέντα η οποία μόλις μπήκε στο Ρουδουσάθμνα, σε ένα δεκάνε από τον θα είναι στον Άρα. Γεια σας.